Προφανώς θα πάω στο εξωτερικό τις κοπέλες μου, τη συντρόφου μου. Δεν καταλαβαίνω πού ακριβώς θέλω να πάω. Θα πάω σε άλλο νησί να πληρώνω ξενοδοχείο... Όσοι λένε λοιπόν ότι πάει μόνο στην οίκονο, θα έρθουν να μου πληρώσουν τα ξενοδοχεία, να πάει και σέλλον. Έλα, Πορσολή. Έλα. προϊόν. Εσύ, βάζουμε το δράμα του ποψηφίου να βγουν δημοκρατία. Δεν έχει λεφτά να πέσει αλλογιστή, λοιπόν, το καλοκαίρι. Το... Με τον άρη, yeah. Άσε παιδί μου, άσε. Στη οίκο yeah. πια δεν έχουν ζωή. Δηλαδή και ο Άρι με την κόμενα yeah. οριακά τσίμα τσίμα yeah. τον φτάνει yeah. να βγάλει την κόμνα να πιούν έξω ένα ποτό με δύο φίλου. Yeah. Λοιπόν, τον καλό τον Αύγουστο, στον Άγιο Νικόκο Κρήτη. Έχουμε σου δώσει σπίτια με. Κάνα. Στον Άγενικό Κρήτη έχει σπίτι δικό Βέβαια, με κρυσίνε, με καράτε. Δικό σου, δικό σου ή μια γκόμενα. Όχι, δικό μου. Ο Άρης μόνο σε γκόμενε μένει, συγνώμη. Θα, θα Τι δουλειά έχει σπίτι σου, παιδί μου. Θα τον εκαλέσω, ρε παιδί μου. Δεν θα, έχει. Να Κάση αλλάξει, αλλάξει που αν βγει δήμαρχος, δεν θα έχει χρόνο για διακοπέ. Είναι και αυτό, βέβαια. Ναι. Είναι <laughs> και αυτό. Όλα να τα <laughs> μετράμε. Μα δεν βγαίνει, ε, αφού δεν το ξέρουμε τώρα, δεν βγαίνει να πούμε. Λοιπόν, αν θε να του στείλω την πρόσκληση, βρε πριν την γκόμενα. Ελά, λοιπόν ήμουνα στην πορεία των ταξιχών συνδικάτων τώρα. Μα την πέσανε κάτι μπαλούρδη δική σου. Το είδαμε ρε, σα την πέσανε κι εσεί. Προκαλέσατε νομίζω. Δεν τα καταφέραμε. Προκαλέσατε. προκαλέσατε. Πε αλήθεια, δεν προκαλέσατε. Βέβαια, φωνάξαμε και σύνθημα σου λέω. Αν φώναξε σύνθημα στον μπαλούρδο μπροστά. Και ήταν και τίποτα περίεργα ελληνικά που δεν τα καταλαβαίνει. Και νομίζει ότι του πε για τη μάνα του, καλά σου έκανε. Είδα μια φωτογραφία με έναν γκλόμπαν άποδο που κρατάει ο μπαλούρδο. Δεν ήταν για να χτυπήσει τώρα το, το, το συνδικαλιστή. Με δωρε, τον συνδικαλιστή. Το ρωτούσε, Βρυσιά, σιζέο έπρε να πει. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΕΟ. Τα βάλανε με και τα κατάφεραν. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΕΟ. Λέγω με το πάμε. Αυτό <σίλει> λέω έπρεπε να το πει αυτό ότι σε με το πάμε. Τα βάλανε με και δεν τα κατάφεραν. Αποστόλη τα ακού. Για δεν τη δύναμη έχει ο λαό να με ενωθεί. Τα βάλανε με και δεν τα κατάφεραν. Για να με χρειάζεται να ενωθεί. Δεν είναι ο ίδιο τον άλλον τον οικοδόμο που τον άρπαξε τον μαντατζί και τον χτύπαγε. Ενωμένο ήταν αυτό μόνο του πήγε. <σίλει> Καλό είναι να ενωθεί. Αλλά και μόνο το καθένα, άμα νιώθει ότι έχει το στένο <σίλ> και τη δύναμη, α το κάνει. Όλοι μαζί είναι Ο στη ζωή του έχει δουλέψει ακόμα και ως φοιτητή. Ο στη ζωή του έχει καρτέλα οίκα εν Και φυσικά, όταν ήταν στην Αγγλία για μεταπτυχιακά, είχε κάνει και τη μηδική του μικροεπιχείρηση και δούλευε στο πεζοδρόμιο και στο κρύο πουλώντα δερμάτινα. Ναι, και αλλά... όταν λέω πουλάγα δερμάτινα, δεν εννοώ πουλάγα εντός κον κυριλέ Πού λέγα στο πεζοδρόμιο και στο κρύο Έλα Αποστολή Έλα Για πες μου τι δερμάτινα που λέγε Ο Άρης Ο Άρης Κάτι SM σαδομαζό Σοβρακάκια Σοβρακάκια, κάτι κουκούλες αυτέ που έχουν το φερμουάρ πίσω στο κεφάλι Να ρωτήσω και κάτι άλλο Και κάτι μαστίγια αλλορίδες που πονάει <Συλίου> Κάμαστε στα γαλανέ. Κι είναι. Το ποτάμι, τέταρτο κόμμα στι Έτσι, Σε πια δημοσκόπηση, του μέγκα. Ε, όχι, μια καινούρια. Εσύ, εσύ που έκανε την εκπομπάρα χθε και ανέβασε τα ποσοστά. Κάνουμε ότι μπορούμε κι εμεί, βοηθάμε. Έτσι, Αν πιστεύουμε κάποιο νέο κίνημα θα το στηρίξουμε. Γιατί όχι, θα τραπούμε; Έτσι βέβαια φτιάχνετε ένα. Γιατί να μην στηρίξουμε του αγνού και άθα. Ένα νέο άνθρωπο φτιάχνει ακόμα. Δεν το στηρίξουμε όλοι μα. Ένα από μα. Να περάσει και τη χρυσή αυγή ελπίζω. Βλέπει, αλλώσαλη χώρα, τρίτο κόμμα, χρυσή αυγή, τέταρτο ποτάμι. Δηλαδή Δεν είδα το καρκίνοκι. Κιόλας. Κοίταξε εκεί τις αφήσει του ποτάμι Κοιτάω και το πανό που είναι πίσω από το σταύρο Όταν μίλαγε Δεν είδα κάτω δεξιά που εκτυπώνεται αυτό Πρώτον Δεύτερον αν λέει ευγενική χορηγία Α λέει Άκτορ Δεν βλέπω καλά Δεν μου λες όντω ο παππούλης έθισε ζήτημα αποσμιώσεων Ήταν πλάκα δική σα. Καλέ, δεν θα ζητήσει ο αντάρτη την αποζημίωση. Ναι, ναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ήταν αντάρτης σίγουρη. από τα 10-15. Στάνταρ, στάνταρ, βέβαια. Τώρα στο 85 θα το ξεχάσει. Ξεχνιέται η ανταρτοσύνη. Όχι, βέβαια, όχι, όχι. Και βέβαια, όταν είσαι μία φορά. Αντάρτη. Πάντα αντάρτη, βέβαια. Ναι, αυτό είναι, αλήθεια. αυτό είναι αλήθεια. Και καλή σαρακοστή, μη φάτε πολύ χαλβά. Τα, τα Μη φάτε πολύ χαλβά, γιατί πρέπει να πάει και στο προεδρικό μετά να διοικήσει το πολίτευμα. Κάνε μου μια χάρη, Ρεσί. Πε εκεί στα παιδιά από την πάτρα, ή μάλλον μπορεί να μην το καταλάβουν, στου μπάτσου από την πάτρα. Τους φρουρού τη Αχαία. Ποιο λες? Σε αυτού του Εκεί που λέγανε για τον Παλούρδο, Α ναι, να δούμε... του είδου λέμε και να... <συμίσαι> πε. Για να δούμε σήμερα τι κάνε φοράγανε και τα διακριτικά αυτά της αστυνομία. Τι εννοεί, <συμί> ήταν <συμί> ασφαλταίοι. Είναι, μάλλον πρέπει να ήταν τίποτα σαμποτάζ, δεν γίνεται τώρα. Εγώ δεν έχω δει μάτ να χτυπάνε. Ούτε εγώ, παιδί μου. Είμαι περίεργο. Εκείνο <συμίσαι> το παιδί του, <συμίσαι> του αρχήμπατσου τη Αχαία απορίε θα είχε σήμερα, μπαμπά. Τι κάνουν αυτοί οι συναδελφοί σου στον κόσμο. Όχι, ε. Μόνο το ηλίθιο σου ερεθίζει, ξέρω. Καλύτερα να μην δει τηλεόραση σήμερα και πολλού πολλές απορίες και Αποστολή, τι κάνει. Καλά. Θέλω να μου δώσει τον αριθμό λογαριασμού που μπορεί κανεί να καταθέσει λεφτά για τι διακοπέ του Άρη Θα πληρώσει, θα δώσει. Τη σύνταξή μου ολόκληρη. Πόσο είναι, Μωρή, σιγά και εσύ 400 ευρώ. Ολόκληρα. Τι να φτάσει, παιδί μου. Βέβαια, πρέπει να του δώσουμε του ανθρώπου για να πάει. 400 ευρώ χαλάει ο Άρη σε μία μέρα διακοπών. Η κοπέλα <Τι> του είναι σπάταλη. Που είναι, που είναι, έχει σπάταλη κοπέλα. Δεν ξέρω μάθει. Ναι, το έχει μάθει. Το... Έχει σπίτι το... στη οίκονο και το γλεντάει. Για πέτρου, σε παρακαλώ, ο Παπούλια είπε ότι 15 χρονών ήταν αντάρτη. Ε, ναι, το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι ιστορικέ δηλώσει, ήταν. Αυτό το είπε. Δεν θα έχουμε να λέμε ότι είχαμε και ένα πρόεδρο δημοκρατία αντάρτη. Εμεί πολεμήσαμε για την Ελλάδα. 15 χρονών ήμουν αντάρτης. Α, δεν ήταν. Αλλά πιστεύω, το Α είναι στερητικό, δεν ξέρω να το ξέρετε. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει το στερητικό αλφα. Α. Α, αντάρτης είναι, είναι αυτό αετόπουλο. που δεν ήταν. Ήταν αετόπουλο. Τι ήτανε? Α, Τόσο μικρό αντάρτη δεν υπήρχε, αετόπουλο ήταν. Προ Προσκοπάκι προέδρο. Πρόεδρος... Τέρχεται Και τώρα είναι κλόσα! Έτσι να του πει, ότι είναι κλόσα! Ντροπή. Κάλτε τα αυγά του και να του πει κάποιος ότι τα στερνάκια μου είναι τα πρώτα. Ντροπή και ντροπή. Όχι τίποτα άλλο γιατί δεν έχουμε φάει και ένα αυγό της. Αφήστε τον έρανο και τι συναυλίες Διότι ο Άρης όχι μόνο δεν έχει ανάγκη Αλλά είναι και παράδειγμα Δεν τον ακούς που Προσμήμηση ή προσμήνηση Προσμήνηση σιγά σιγά Δεν καταλάβεις Αποστολή τώρα μιλάμε σοβαρά Ο άνθρωπος έδωσε απαντήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις Πρώτη απάντηση Τι είπε πάω στην κοπέλα μου Στην κοπέλα μου Έτσι, τι να πει. Και δεύτερον, τι καταλαβαίνεις εσύ, όποιος πάει στο χωριό του, κάνει πόθεν έσχισε 820.000 ευρώ. Εσύ που πας και θα από εδώ και από εκεί. Εγώ γιατί πάω στη Λάρισα με 45 βαθμούς τον Αύγουστο. Στην κοπέλα σου και εσύ. Στην κοπέλα μου, ναι. Ε, το, παιδί μου. Αυτοί που κατεβήκαν τώρα στο Σύνταγμα και σήμερα κάνανε εκεί πέρα αυτά που κάνανε τα καραγκιουσλίγκια. Αυτοί οι διαδηλωτέ ξεφυλισμένοι. Δεν ξέραν ότι υπάρχει απαγόρευση συναθρήσεων. Τι είναι αυτά τα πράγματα δηλαδή. Επιτέλου πρέπει να μάθουμε να υπακούμε στου νόμου. Και λίγα του κάνανε αφού δεν το προσέξανε. Και λίγα του κάνανε. Και λίγα του κάνανε. Δεν κατάλαβα. Όχι απλά έπρεπε να του γυρίσουν οι μπαλούρδοι τον κλόπα ανάποδα. Έπρεπε να του το φορέσουν κιόλα. Εγώ πιστεύω ότι η χώρα μα αξίζει μπαλούρδου. Μόνο μπαλούρδου. Αυτοί <συμπή> οι μπαλούρδοι, συγγνώμη οι Τι στο διάλο είχαν εντηθεί. Δηλαδή έχουμε δει μπαλούρδους και μπαλούρδους Είχανε τη θύρω από κομπημισή Ήτανε κάτι μπλε μπαλούρδι Που είχανε γίνει μαύροι από, τον, από την αστακοσίνη πάνω Είχανε γεμίσει η αλεξίσφαιρο Λες και τι θα τους ρίχναν οι παμίτε. Επίσης yeah. να θυμίσω yeah. Ότι συνήθως αυτοί δέρουν, αυτοί βαράνε. Yeah. Τι είχανε να φοβηθούν, ότι τι Θέλω να σε παρακαλέσω να βάλεις στο κομμάτι αυτό το γαλλικό το τελευταίο χορό ή δυνατόν και να μου πεις από πώς μπορώ να το βρω στο ίδιο γιατί έχω το... tout μ*** <σχ> <σχ> Oh, ma souffrance Pourquoi ça charlie tu recommences Je ne suis qu'un être sans importance Sans lui je suis un peu par où Je déambule seul dans le métro Une dernière danse Ελά, τολμή. Καλησπέρα, Κωστή. Επίση. Λοιπόν, άκου αφιέρωση για την Παρασκευή. Good uh, 40 cost. Ναι, ναι, λοιπόν, άκου αφιέρωση για την Παρασκευή. Λοιπόν, τι είμαστε, τι είμαστε, Τι ναι. είμαστε. Ναι, την άνα μισέλ όμω θα βάλει θα βάλεις και το ονάκι μαζί, Και μετά θα βάλει το τραγουδάκι. Α, ωραίο. Θα σα πω και κάτι που θα σα εκπλήξει. Το πιο σημαντικό να θυμηθούμε είναι Ποιοι είμαστε. Ποιοι είμαστε, κυρίε και κύριοι. Ποιοι είμαστε. Ε? Είμαστε, είμαστε σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Ελπίζω συμφωνείτε. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Αγαπητοί συντρόφιστε και σύντροφοι, α έρθουμε τώρα στο τι είμαστε και τι θέλουμε. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Για... Αυτοί είμαστε. Είμαστε η ανήκομενοι στην Δύση. Ελπίζω συμφωνείτε. Λοιπόν, στο γάμο μέρος του λαού στι 12 του 13 σε έχει πάρει ένα ανόητος, μιλάτε για τη Βίλα Αμαλίας και του απαντάς έτσι, με πολύ ωραίο τρόπο και θέλω να το βάλεις με τον ε, Βενιζέλο που λέει εκεί πέρα για τα πρόβατα τους Έλληνες πολίτες και να το μπλέξει και, και να ρωτάω εγώ μετά ε, Θα βάλουμε το... και σε να ρωτάς τώρα, θα δούμε ναι, και αυτό ναι, το εικονικό, άσε μας Να πω κάτι. Ακούω τώρα αυτών εδώ που θέλουν να έχετε δημοσιογράφους, που μιλάνε εκεί για, τα, για, για τη Βικτόρια και αυτά. Να δει, τι θέλουν να φέρουν τη χώρα πίσω. Να δει, τι θέλουν αυτά που πηγαίνουν και βλέπω στην Τουρκία. Αυτό okay. δεν το καταλαβαίνω. Δει, έχετε θέλουν... δίκιο σ' αυτό. Κι εγώ τον άκουα τώρα και έχω συγχυστεί. Δηλαδή, τι ζητάνε, Να πάμε πού, στο 40? Να φτάσουν οι μισθοί εκεί, να πεινάει ο κόσμο, να είναι στου δρόμου, να μην έχει σπίτια, να υπάρχουν άστεγοι άνεργοι, Συγγνώμη. Να μην υπάρχει μέλλον, προοπτική που θέλουν να μα πάνε. Συγγνώμη, είσαι και εσύ σίγουρα από αυτού του άπλητου που πλέονται μια φορά την εβδομάδα. Ε, βέβαια, πολιτική λιτότητα δεν έχουμε, τι θα πλέονόμαστε κάθε μέρα. Και άθεο. Όχι καλέ, πιστεύω, γάβρο είμαι. Ένα είναι ο Θεό. Άθεο. Αν πήγαινε σε καμιά χώρα από αυτέ. Θα σου παίρνανε το κεφάλι στο γόνατο, να είσαι σίγουρο γι' αυτό. Φίλε, ένα θα σου πω: Μία η λύση. Πασόκ, νέα δημοκρατία, να πάμε μπροστά. Θα σου παίρνανε το κεφάλι στο, στο γόνατο. Να κάνω μια ερώτηση: Με παίρνει κατευθείαν να τη στάνη ή έχει πάει σε καρτο τηλέφωνο. Ποια πήγαινε στην Τουρκία να τα πει αυτά. Ποια, βρε. Να πα μόνο. Ποια, στο... αγάπη μου, ποια, τι είναι, μωρέ, το... τι είναι. Το κεφάλι στο πιάτο. Τι είναι, σου έχουν κουρέψει το μαλάκι κι είναι και είναι χειμώνα και κρυώνει. Τι σε κάνανε pull-over, τι είναι, βρε. Έλα, μη στε να χωριέ, θα ξαναυγεί μαλ Έλα με, δεν πειράζει. Καλύτερα να μη σε σφίγγει και κουδούνα. Εμείς αντιθέτως που ζούσαμε την κατάσταση εσωτερικά ξέραμε ότι δίνουμε σκληρή μάχη με τον Λίκο για να τον αποτρέψουμε να μπει στο μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, θα βάλει αυτό το αρκείτο και δίκοβλου να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα 150 που λέει οι άλλοι μαζισμένοι εκεί. Εσεί πώ μπορείτε υπήρξαν... και δεν πληρώνετε, εξυπηρετείτε το χρέο σα από τον Ιανουάριο του 2013, υπή... Εδώ και ένα χρόνο. Όλη η κοινωνία είναι με το, με το μαχαίρι στο λαιμό και κινηνεύουν να τα χάσουν όλοι. Εσείς ω κόμμα πώς τα καταφέρνετε. και είστε στην κυβέρνηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι Κρατία. δεν έχω διαχειριστεί τα οικονομικά του κόμματος. Εντάξει, 150 εκατομμύρια χρωστώτε και δεν είναι καλή απάντηση όπως αυτή. Όχι, αλλά αυτό είναι, που, που ξέρω είναι ότι πήγανε να διακανονίσουν τα χρέη τους όπως η υπεύθυνη του κόμματο, όπως κάθε επιχειρηματίας όπως κάθε επαγγελματίας. και θα βάζει στον Άδονη να λέει ότι το ε, Νέα Δημοκρατία και Πασό κλέφτε μου πεσούπα. Όποιο από εδώ και μπρο σε επόμενε εκλογέ ψηφίσει είτε παζό είτε Νέα Δημοκρατία, δια τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματο. Κανένα πολίτη αυτή τη χώρα δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενο ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά δύο είναι και κλέφτε και ψεύτε. <Το> <Το> <Το> Μια αφιέρωση για την Πανασκευή. Για yeah, πες. Τώρα μετά Δηλαδή αυτό που είχες τροχιά την για το λαμπάκι, για τα πρόβατα που είχε το λαμπάκι. Προέρεχε το τελευταίο πρόβατο το λαμπάκι πίσω πίσω θεμάσαι. Διεύθυνση τροχιά Μάλιστα. Στο Υπουργείο έτσι. Ναι. Ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με το νέο κοκ. Ναι. Εγώ είμαι γεωσαγρότη και ήθελα να ρωτήσω σχετικά με αυτή την παράγραφο για τα πρόβατα και τι κατσίκε. Ναι, με το φω μπροστά και πίσω. Ναι, θα πρέπει να έχουν πίσω οι κατσίκε και μπροστά φώτα. Ναι, ναι, εντάξει. Τι, να βάλουμε ένα φανάρι. Ναι, μω, ένα τέτοιο, ναι, ένα Αυτό είναι παλιό, δεν είναι κάτι καινούριο. Τώρα το δω στον κόκκ. Εμεί δεν βάζαμε παλιά. Ε, εντάξει, παλιά, και παλιά ήταν να πούμε, αλλά κανένα δεν το τηρούσε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά γράφει ότι πρέπει να έχει το τελευταίο. Και άμα το τελευταίο πάει πρώτο και το χάσει, πρέπει να του πει κάτσε τελευταίο με το φανάρι. Κάτσε πίσω. Αυτό λέω να βάλω δηλαδή σε όλα τα κατσίκια φώτα ε, <σίλου> ξέρω θα το κάνεις, ξέρω <σίλου> εγώ. Να του βάλουμε ένα φακό στον κόλλο να φεγγίζει <σίλου> κάτι. <σίλου> Βέβαια, έχω ένα τράγω πίσω γλέντι, αλλά δεν ξέρω, δεν κάθονται κιόλα αυτά. <σίλου> η τοποθέτηση πώ γίνεται, Δηλαδή θα, θα μαγαρίσουμε όλα τα κατσί Και θα τα κάνουμε τρελέ για να <σίλου> μα βλέπουν τα αυτοκίνητα. Έλα τε. Απλώ θα βάλει ένα εκεί, εντάξει. Σε ένα τυχαίο. Ναι, μωρέ, εντάξει. Και γίνεται η δουλειά, δεν θα με γράψουν. Εγώ φοβάμαι, με γράψουν. Εντάξει τώρα. Τι χρώμα να είναι, Ό,τι θέλει, χρώμα. Πίνοτα για, για το οκούλο όλο τον Παπατρέου και τον Δούνο του αν θα μα βάλει στο Δουνού και πάλι δεν πρόκειται να σε βάλει στο Δουνού και τα λοιπά. Α, ιδιαίτερα το Διαθέσαμε Σημαντικό Ταμείο δεν, δεν έχει την φήμη ότι α, για την, α, ούτε για την κοινωνική τη δικαιοσύνη, ούτε και βεβαίω και για την αποτελεσματικότητα τη να πηγαίνει α, σε χώρες του αναπτισόμενε και να ζητά, να του λέει επειδή έχετε πολλά δάνεια πρέπει να κόψετε και το πρώτο θα κόψτε που θα είναι από την πεδία, παδελμοσκάρι. Αυτέ είναι επίσημε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 Έλα. Θυμάσαι μια που είχε πάρει πολύ παλιά που είχε ο σύρο γιος της τον Πόβ το σφυγγαράκι. Ναι. Ε, μπορείς να τη βάλει αυτή την παρασκευή. Έλα ρε Μούρυ που το θυμήθηκε. Μα καλά ε, μα λ**α. Οι φάρσες αυτές είναι ιστορικές ρε φίλε. Θα ήθελα να μιλήσαμε με κάποιον υπεύθυνο από την εκπομπή τη Ελληνοφρένιας, Μπορώ, Εγώ είμαι. Εσεί είστε? μου. Για να σα πω κάτι, είναι η μητέρα ενό παιδιού που έχει ο ηράκι τον Μπόμπι Φουγκαράκη. Ε, τώρα αυτό δεν το παιδί, εσύ φταίτε. Εγώ φταίω. Εσύ φταίτε καθόλου για αυτό που κάνατε Για ποιο? Για αυτό που το Για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Βεβαίω μιλάω. Επειδή Το Μπορείτε να πάρετε πιο παιδικούς ήρωες και να το δείξετε αυτό σε μια κομπίτερ και... Εμείς δεν τα βλέπαμε, το έσουρο μας είπε ότι τον παίρνει ο Μπομ Και τον δίνει ενίοτε ε Ναι, ναι. Είπατε ένα παιδί, ήταν σωστό αυτό που δείξετε χτε. Και τέλο πάντων, τι έκανε ο Μπόμπο Φουγκάκη με τον Αστερία. Αυτό που υπονοήσατε το είναι εγώ. Το Εσουρού τα έχει καταγγείλει αυτά για τη βία και τον τειουντισμό που προβάλλεται μέσα από αυτό το κινούμενο σχέδιο. Ναι. Τα έχει πει το Εσουρού, γιατί αφήνει το παιδί σαν να τα βλέπει. Είναι απαγορευμένη η κομή. Καταλαβαίνω γιατί συγχύσεστε γιατί είναι αγαπημένο του γιού σα. Yeah. Άμα ήταν ο Batman και το έκανε με το Σούπερμαν, θα είχατε επίση πρόβλημα. Α, όχι, τι είναι αυτό; Α, νομίζω δεν πούχμε τον τίγρη δεν το έχουνε κάνει. Πώς είναι το κάνει, και δεν το είδαμε. Πότε Πότε έγινε αυτό το πράγμα; τον Ζεύρα τον έχει κάνει γουίνι δεν πού τον ναι, τίγρη. Αλήθεια; και Σε... αυτό; δυο ήρωες θα το βάζετε έτσι. Επειδή το δύο Μα τους ήρθε το <Περόλου> και στο κάτω-κάτω και ο Μπόμπος που γράξει είναι δικαιώματα, τόσε τρύπε. Εσύ γνώμη. Και στο κάτω-κάτω και ο Μπόμπος που γράξει είναι δικαιώματα, τόσε τρύπε. Εσύ hey, γνώμη.